Ναι, είναι η ίδια η ηχογράψη, μοναδικός έρωτος, ανοιχτός, σκοτάδι, μόνη διαφορά, η μοναδική μόνη διαφορά είναι πριν το ξυμτήρι, πριν το ξαπλώνουμε, πριν το στρώσω καθαρά τονια, πριν πλύνει τα δόντια σου με οδοντρόβουτσα που δεν έχει πλέον αλουμινόχαρτο πάνω. Από πριν βλέπουμε ταινία, πριν κάποτε DVD, τώρα όχι DVD, τώρα αναζήτηση ανοιχτή με φίλτρα αναζήτηση, λοιπόν, Ξυπνητήρεις το μυαλό, ξυπνητήρεις το σώμα, ξυπνητήρεις κινητός το πάτωμα, τώρα κοιμόμαστε, κοιμόμαστε, πλάτης το πρόσωπο, μάτι ανοιχτό σκοτάδι. Ο πραγματικός έρωτας λοιπόν είναι αυτός που τελικά θα πάρει το κεφάλι Chero